Lesson 16. Vlepum Language activity number one. Crete is one of the largest Greek islands and is always attractive to tourists. It boasts good beaches, hospitable people, remarkable Minoan ruins at Knossos, and elsewhere picturesque towns and rugged mountain terrain. It has also given modern Greek literature some of its most treasured works. Lexilogio. Ipili. Gate. Κτίζω. To build. Το τείχο. Wall. Surrounding a town. Η πόλη. City. Town. Η ζωή. Life. Ο συγγραφέα. Όρθωρ. Ο επισκέπτη. Visitor. Του κύκλου τα γυρίσματα πανευοκατεβαίνουν. Το Εράκλειο είναι η κυριότερη πύλη εισόδου στην Κρήτη. Με αεροπλάνο ή με πλοίο. Όπου τώρα βρίσκεται το Ηράκλειο, είχε πρώτα κτιστεί ένα μικρό λιμάνι από του Άραβε και η μικρή πόλη αργότερα περιτυχίστηκε. Στη συνέχεια, η πόλη πέρασε στην εξουσία των Βυζαντινών για 1,5 αιώνα και μετά για περισσότερο από 4 αιώνε ανήκε στου Βενετούς. Κατά τα χρόνια τη Βενετοκρατίας, το Ηράκλειο έγινε κέντρο της πολιτική, κοινωνική, εμπορικής και στρατιωτική ζωή ολόκληρου του νησιού. Για 21 ολόκληρα χρόνια, πολιορκήθηκε η πόλη από τους Τούρκους και άντεξε στην πολιορκία όταν η υπόλοιπη Κρήτη είχε υποκύψει. Και αυτό χάρη στα νέα τείχη τη που είχαν κτιστεί από τους Βενετούς για να την προστατέψουν από την πολιορκία των Τούρκων. Στα χρόνια των τειχών αυτών, το Ηράκλειο ήταν γνωστό στο Μεγάλο Κάστρο και ήταν κατά τα χρόνια της πολιορκίας από τους Τούρκους που γράφτηκε ένα από τα ριστουργήματα της νεοελληνικής αν και το Ιράκλιο έχει γίνει τουριστικό κέντρο πια, έχουν διατηρηθεί πολλά από τα ιστορικά μνημεία μέσα από τους αιώνες. Τον 20ο αιώνα το Ιράκλιο έδωσε στην ελληνική λογοτεχνία ακόμα έναν κολοσσό, τον Νίκο Καζαντζάκη, έναν από τους γνωστότερους το εξωτερικό, αν όχι τον πιο γνωστό Έλληνα συγγραφέα. Στον τάφο του, έξω από το Ηράκλειο διαβάζει ο επισκέπτης την επιγραφή. «Δεν πιστεύω τίποτα. Δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι λεύτερος.